Στοίχη 21 31. Η ιστορία του Ισμαήλ και του Ισαάκ αλληγορικός αποδεικνύει το ανωφελές της του Μοσαϊκού Νόμου. 21. Και αν τα δακρυά μου δεν σας πείθουν, προσέξετε εις τα λογικά μου επιχειρήματα. Οι μου σεις οι οποίοι θέλετε να είστε υπό τον νόμο. Δεν ακούετε τι λέγει ο νόμος. 22. Σας κάνω την ερώτηση αυτήν, διότι έχει γραφεί στον νόμον ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο ιούς, έναν ιόν από την Δούλην Άγαρ και έναν ιόν από την Ελευθέραν Σάραν. 23. Αλλομένιος που εγεννήθη από την Δούλην, εγεννήθη φυσικός κατά τον νόμο της Αρκός. Ο δε δεϊός που εγεννήθη από την Ελευθέραν, εγεννήθη δυνάμει υποσχέσεως που έδωκεν ο Θεός στον Αβραάμ. 24. Αυτά όμως έχουν αλληγορικήν έννοια δηλαδή είναι μεν γεγονότα ιστορικά, αλλά σε προτύπωναν και προεικόνιζαν γεγονότα και αληθεία της καινή Διαθήκης. Διότι οι δύο αυτές γυναίκες, η Άγαρ και η Σάρα, είναι τύποι των δύο Διαθήκων. Η μεν μία Διαθήκη είναι εκείνη που εδόθη από το όρο Σινά, η οποία γεννά τέκνα για να ευρίσκονται στην δουλεία και η οποία προτυπώνεται από την Άγαρ. 25. Προτυπώνεται δε η διεθήκη εκείνη από την Άγαρ, διότι το Σινά που καλείται και Άγαρ είναι όρος στην Αραβία, όπου κατοικούν οι απόγονοι της Άγαρ. Αντιστοιχεί δε και προτυπώνει την επίγειονη Ιερουσαλήμ, στην οποία οποίαν εδόθη ο νόμος του Σινά. Η δε επίγειος Ιερουσαλήμ είναι δούλη μετά των κατοίκων τη όπως δούλη ήτο και η Άγαρ. 26. Ιδεάνο επουράνιο Ιερουσαλήμ, η θριαμβεύουσα εν ουρανής, και η επηγή στρατευωμένη, αλλά στους καταλήγουσα εκκλησία είναι ελευθέρα. Αυτή είναι μητέρα όλων ημών των χριστιανών. 27. Είναι δε μητέρα όλων μας, διότι έχει γραφεί από τον Ισαίαν. Εμφράνθητη σή ο Εκκλησία, η οποία προτού έλθει ο Χριστό και προτού να δοθεί το Άγιον πνεύμα, η σωστήρα και δεν αιγένα, Βγάλε φωνήν και βόησον με πολύ χαράν σύπουδα είναι κυλοπόννης, διότι τα τέκνα σου που είσαι έρημος από άνδρα και παιδιά είναι περισσότερα παρά τα τέκνα της επιγείου Ιερουσαλήμ η οποία γνώριζε τον αληθινόν θεόν και σχετίζονται με Αυτόν και παρουσιάζεται έτσι ότι έχει άνδρα. 28. Οι μη αδελφοί, όσοι πιστεύσανε ει των Χριστών, ήμεθα τέκνα Επαγγελία όπω και ο Ισαάκ εγεννήθη σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού προ τον Αβραάμ. 29. Αλλά καθώ τότε ο Ισμαήλ που εγεννήθη κατά του φυσικού τη αρκώ νόμου επεβουλεύεται τον Ισαάκ που εγεννήθη υπερφυσικό εξ Επαγγελία, έτσι και τώρα. Ίδια του Χριστού πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ καταδιώκονται από τους αρκικούς του αρκικούς απογόνου του. 30. Τι λέγει όμως η Γραφή. Είπε ο Θεός στον Αβραάμ. Εκδίωξε την δούλη Νάγαρ και τον ιόν της Ισμαήλ. Διότι δεν θα αποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα και ο ιός της δούλης όπως ο ιός της Ελευθέρας. 31. Το συμπέρασμα δε που βγαίνει από όσα είπομενα αδελφοί είναι ότι δεν θα τέκνα δούλης ή τη επιγείου Ιερουσαλήμ αλλά τέκνα της Ελευθέρας ήτι Ιερουσαλήμ με